Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Στην οριστική παραχώρηση του παραλιακού μετόπου της Πάτρας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του το πρωί στην ΕΡΤ Πάτρας ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας κάνοντας λόγο για δικαίωση των πολύχρονων αγώνων και προσδοκιών του λαού και της κοινωνίας των πατρών Δήμητρα Ναργύρου για την ΕΡΤ Πάτρας με 400 άτομα από τα 700 ξεκίνησε να λειτουργεί το ορυχείο της Αχλάδας μετά από 6 μήνες που είχε μείνει ανενεργό. Οριστική λύση θα δοθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και Εταιρείας των ορυχείων της Αχλάδας. Για την ΕΡΤ Φλόρνα στο Μαΐα Δάμου. Προγραμματισμένες, με απόφαση του περασμένου Ιουνίου, οι εργασίες που γίνονται στο σκοπευτήριο που έκανε προπονήσεις η χρυσή Ολυμπιονίκη Σάνα Κορακάκη υποστηρίζει ο Δήμος Δράμας. Μετά τις επικρίσεις για προσπάθεια εξοραϊσμού της εικόνας, τις πρόχειρες εγκαταστάσεις του σκοπευτικού ομίλου. Ρένα Παράνομοι είναι οι περισσότεροι επιχειρηματίε τη παραλία, σύμφωνα με δηλώσει του αντιδημάρχου Λαγανά Αναστάσιου Μποτώνη, με αφορμή ελέγχου του Δήμου κατόπιν εντολής τη κτηματική υπηρεσία. Εντονότερο είναι το πρόβλημα στην τουριστική περιοχή του Λαγανά. Έρθει Ζακίνθου, Πέτρο Πομόνη. Απλήρωτοι παραμένουν για τη συνδεδεμένη ενίσχυση πολλοί κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων. Έρθει σα, Γιάννη Κατανεμήθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο σε ικιακούς καταναλωτές ορεινών χωριών της Πελοποννήσου οι πιστώσει των ποσών που αναλογούν στα νοικοκυριά από τα αιωλικά πάρκα. Air Tripolis, Peggy, Μιλήσε για τη μετεκατάσταση των Ρωμά από τον καταβλισμό της Νέας Αλκανασού αναζητεί ο Δήμος Ιρακλείου. Σε σύσκεψη εκπρόσωποι των Ρωμά ενημερώθηκαν από το Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό ότι αναζητείται έκταση και πως είναι μονόδρομος η μετεκατάστασή τους. Από την Νέα στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Ενδιαφέρουν για επενδύσει στο πρωτογενεί τομέα έχουν επιδείξει Τούρκία από το Δήμο Αιγυλάρ, με την αγορά ή την μεγάλων εκτάσεων προκειμένου να αναπτύξουν αποδοτικές καλλιέργειες στο Δήμο Εορβέας. για την Αμαραδίδου. Στην ανακρίτρια Ιωαννίνων κατέθεσαν οι γονεί του Βαγγέλη Γιακουμάκη 1,5 περίπου χρόνο μετά το θάνατο του 20χρονου σπουδαστή. Με τι καταθέσει αυτέ, κλείνει ο της και αναμένεται να ακολουθήσουν οι απολογίε των 8 κατηγορουμένων Βάσο η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Αρχιάς Ολυμπίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των επενδύσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Δημάρχου Αρχιάς Ολυμπίας στην Νιουκοτζιά στην Κίνα. Για την Ερτπύργου, Μαρία Λάγιου. Κατά του δικηγόρου και γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Βασίλη Μπακαλιάνου, καταφέρθηκε χθε ο Αχιλέας Μπέος έξω από τα δικαστήρια, γιατί εκπροσωπούσε τους κατοίκους της Αγριάς στη συζήτηση της αίτησης ανάκλησης που κατέθεσε η ΔΕΙΑΜΒ επί της προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε για διακοπή της εργασίες κατασκευής αντιλιοστασίου. Μαρία Δημητρίου, Ερτ στην λειτουργία του ξεκίνησε ο μαγνητικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Θα είναι στη διάθεση των ασθενών κάθε Τετάρτη και Παρασκευή σε πρώτη φάση. Για την Αρτ Κέρκυρας, Λικούργος Κιαδόπουλος. Τρία κρουαζιερόπλια επισκέπτονται από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη το λιμάνι της Ούδας. Με τα τρία αυτά πλοία, ο αριθμός των μέχρι τώρα επιβατών κρουαζιέρας φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα άτομα για την 83. Η δημιουργία τοπικού αρχείου δημοτικής παράδοσης αποτελεί πλέον στόχο του Δήμου Λίμνη Πλαστήρα και των Γενικών Αρχείων του κράτους, όπως προέκυψε στη διάρκεια ημερίδα με θέμα Το Δημοτικό Τραγούδι στον 21ο αιώνα, μια σύγχρονη ανάγνωση. Δωραμήτρα Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλίας τη Κέντρο νοτιοπελαγίτικης Συνογαστρονομίας δημιουργείται στη Ρόδο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα στεγαστεί στο ακίνητο του παλιού εργοστασίου της Καΐρη στην κοινότητα Φανών. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από εθνικούς πόρου Ελλάδας και Κύπρου για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλη. Το δεύτερο Street Music Event ενάντια στη βία κατά των γυναικών με τη συμμετοχή του συγκροτήματο Χίλια Χρόνια διοργανώνει την Παρασκευή 12 Αυγούστου στι 9 το βράδυ στην παραλία τη Αλεξανδρούπολης το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βία του Δήμου. Έρτο Στιάδας, Όλγα Ορφανίδου. Την 8η γιορτήτερο Δημοτών με παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι διοργανώνει ο Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντισμένου σε συνεργασία με την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Ηράκλεια την Κυριακή 14 Αυγούστου για την Ετσερών Λεωνίδας κασάπις. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.